Άλλη σα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στου 101,5. Στον τοίχο να περπατήσουμε και σήμερα. Τιχο the... τίχο. τίχο. <σταστά> Ο Γιάννη Λαζάρου είμαι 2, 4.060. Κάντε μας καμιά παρατήρηση go, Πείτε μας κανένα ωραίο 2 -681 4 hey. <κυμ> καλημερα στους φίλους στην Κοζάνη Ράδιου ΑΕΤΟΣ του Κώστα Τουγκιόνι Στα Σέρβια Στη Πτολεμαΐδα Σε όλο τον καλό κόσμο και στον άλλο, καλημέρα καλημέρα στην Κύπρο, Ράδιο Art FM του Νίκου του Αμάραντου καλημέρα στην Εμέα μέσω του Νεμέα πρεσ. μου το Νεμέα Πρες βάβομαι, συγχωρείτε μισό λεπτό το παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό το Νεμέα πρεσ που λέτε είναι... Μια χαρά ενημέρωση Μια χαρά ενημέρωση Από το να σου πρί, σε πρίζουν Να πούμε κάτι ψεύτες και κλέφτες Μια χαρά ενημέρωση Λοιπόν τι άλλο Καλημέρατε γενικώ σε όλους τους φίλους Που είναι εκτός και εντός Συνόρων και είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου no. Σε όλα τα καλά και τα κακά παιδιά αυτή τη ζωή. Okay. Κυρία μου και κυρία δεν ξέρω αν σίγουρα θα παρακολουθήσατε τι τελευταίε ημέρε την αποδόμηση ενό πατριώτη τον οποίο όσο τον χρειαστήκανε τον είχαν νύχτα μέρα στα κανάλια και αυτόν και του υποτακτικού του. Λοιπόν. Ενώ υποτακτικού του σχεδίου, δηλαδή το, το βορίδι, το Μπουμπούκο και το μπλέβρι όλου του άλλου που είχαν ξεκινήσει και φτιάξαν το, πατριω, το πατριωτικό λαό. Λοιπόν, θα είδατε τι τελευταίε ημέρε ότι δεν το χρειάζονται πια και του βγάλανε κάτι offshore εκεί κάτω στα νησιά Γκαλαπάγκο και offshore χελώνες. Λοιπόν και διάφορα άλλα τέτοια και σιγά σιγά άντε πήγαινε και σε στη γωνία Περιμένουμε ποιος θα αποδομήσει τώρα όταν θα έρθει η σειρά του του. Εκεί θα γελάσει κάθε επικραμμένος Φαντάζομαι ότι αυτό θα το κάνει η άλλη κυβέρνηση η οποία θα έχει αριστεράν απόκληση Διότι ο καθένας τι, τις αποκλήσει του κοιτάει να τις πετάξει απόξω Με καταλαβαίνει έτσι Get. Τέλος λοιπόν και από πατριωτικό... Λαός διότι ο Καρατζαφέρης Αυτή τη στιγμή Και πως το λένε Και εταιρείες να μην έχει Δηλαδή και offshore να μην έχει Είναι τελειωμένος έτσι όπως τον έχουν Είδε πως τον πήγανε Και τελικά ορμήξανε και από τις Οπότε θα αναφωνήσει ο φίλος μου Να πούμε ο ξέρει ο γνωστός Καρατζαφέρης τέλος Τι θα με τους πατριώτες τώρα Πάντω για να μην ανησυχείς εσύ Ο ευτυχισμένος Ή μάλλον ευτυχεσμένος Έλλην ε, Όσον ούπο χθες Ο σαμαρά και ο Βενιζέλος ο Σαμαροβενιζέλος Εν συντομία για να μην ξεχνιόμαστε Συμφώνησαν Να προωθήσουν όλες τις απαιτήσεις της Τρόικας ε, ε, Μην και στεναχωρεθούν τα παιδιά Καταλαβαίνεις έτσι Για να πάρουν την τελευταία αξιολόγηση <coughs> Αλλά Εκτός από την κατάργηση των 100 δόσεων στο δημόσιο Κυρίες μου και κύριοι Το ότι αυτό με τι 100 δόσεις Έχει κάποιο λάκκο η φάβα Είναι γεγονό. Μια μικρή σκέψη Αναπτύξαμε στο χθεσινό άρθρο Ο κάτω αποκεφαλισμένο, Δηλώνω ότι Ρίξτε μια ματιά στο σκεπτικό Διότι αυτή τη στιγμή Λογικά δηλαδή Το σκεπτικό ποιο είναι ας πούμε Σε βάζουν εσένα και υπογράφεις 100 δόσει. Καμία αντίρρηση. Τι υπογράφει ακριβώ, αφού το νέο μεσοπρόθεσμο δεν πήγε στη Βουλή να ψηφιστεί. Δηλαδή, υπογράφει ένα λευκό χαρτί, μια λευκή επιταγή. Πώ θα την πεις, μια λευκή κόλλα. Θα αποφασίσουν αυτοί αύριο ότι <coughs> για παράδειγμα, λέμε τώρα, παντού μου, εσύ που παίρνει 700, 800, 1000 ευρώ σύνταξη. Υπέγραψε για 100 δόσεις Βλα, μλα, μλα, μλα. Βασισμένο στη σύνταξη των 1000 ευρώ, α πούμε, ή των 900, όσα είναι. Και έρχονται αυτοί αύριο με το μεσοπρόθεσμο και με το μόνιμο μηχανισμό που ζητάει η Τρόικα μείωση συντάξεων. Και στην κάνουν τη σύνταξη 400 ευρώ. Θα πληρώνει, δηλαδή, η υπογραφή σου θα έχει ισχύ σύμφωνα με τα 1000 ευρώ ή με τα 400 που θα σου πάνε τη σύνταξη. Λέμε ένα, μία, κάποια απορίες που έχουμε και εμείς τώρα έτσι Τι ακριβώς υπογράφεις με τις 100 δόσεις Όχι για, για να γνωρίζουμε δηλαδή Παρακαλώ Δεν απαλικάρι Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, <maximizes> okay, 100 δόσεις είναι 6 χρόνια πόσο ,Huh. είναι 12 δόσεις στο μη Ναι Μετά θα σε πάνε 300, 400, 500 Μα το Ναι, κοίταξε να δεις τώρα Τι κόλπο, τι μαφιόζικο κόλπο είναι Τι να πιάσω, ακούει κανένας Τι λέει ο αρχηγός του, κανένας Όλοι κοίτατε Λίμνες διόξουν το πηδί από του Υπουργείου, Το πηδί του το υπουργείο Σουτ Α μπράβο, έλα yeah, yeah. Καλά λέει, λέει εδώ ο φίλος Ακού, Δεν ακούει η μου Κανένας τι του λέει ο αρχηγός του Όπως και αν λέγεται αυτό Σαμαράς, Βενιζέλος, Τσίπρας ε, ό, Όπως και αν λέγεται Δεν ακούνε Διότι 100 δόσεις είναι 6 χρόνια Εντάξει, καμία αντίρρηση Τι δε, ακριβώς Και πρόσεξε Πρόσεξε την προϋπόθεση Για να ισχύουν Αυτό που θα υπογράψεις για να ισχύει στο διάστημα των έξι χρόνων αυτών δεν θα δημιουργήσεις ούτε μισό ευρώ χρέος στο ελληνικό δημόσιο δηλαδή κάτσε δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αυτά που παίρνουν είναι ε, ο, ορισμένα Να είπαμε για έναν συνταξιούχο για παράδειγμα δεν μιλάμε, ας μιλήσουμε για έναν ε, μισθωτό μισθωτό στο ιδιωτικό τομέα, ας τον δεν υπάρχει ας μιλήσουμε για έναν μισθωτό του δημοσίου ο οποίος Ξέρω εγώ, παίρνει ο άνθρωπο στάνταρ ένα μισθό και υπογράφει 100 δόσει για να σωθεί. Θα ισχύει ο μισθό του σε ένα χρόνο. Σε δύο χρόνια θα ισχύει ο μισθό του. Τι υπογράφει ακριβώ με τις 100 τι 100 Τι ακριβώ υπογράφει. Οι 100 δόσει, χωρί να δημιουργήσει ούτε μισό ευρώ χρέο στη διάρκεια αυτή, στο κράτος, κράτο, ενώ ζωή είναι μεγάλη. Και πιστεύεις, ειλικρινά πιστεύεις Ότι θα σώσεις Τι υπογράφονται εκατό εκατοδόσεις Το κόλπο η, η μαφία μπροστά τους Ο Χρυάδη δηλαδή είναι Παιδάκια της γειτονιάς Παρακαλώ Λέβαια. Λέβαια. Θα συμφωνήσω απόλυτα με το σκεπτικό του φίλου εδώ που μου λέει ότι ε, Αργά αργά, όχι αργά αργά, με κόλπο, με ένα σχέδιο αποδυναμώνουνε τον κόσμο, διότι πάρα πολύ σωστά παρατηρεί ο άνθρωπος λοιπόν, ε, τι θα γίνει αν σε ε, δύο χρόνια ας πούμε, βάλουν 200 δόσεις για τους υπόλοιπους και αυτοί που έχουν υπογράψει ήδη τις 100 απαγορεύεται να μπουν στην καινούρια. σου λέω μεγάλε η μαφία μπροστά τους είχε κανόνες είχε νόμους είχε, άγιο, είχε θεό και πίστευε εδώ μιλάμε Μένουμε σε αυτό που είπε ο προ φίλο τη τηλεακροατής. Καλά, ακούνε τι του λένε οι αρχηγοί του. Ακούνε τι ψηφίζουν οι σωτήρες τους. Μιλάμε, σε βάζουν να υπογράψει ένα λευκό χαρτί και ετοιμάζουν καινούριο μεσοπρόθεσμο το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή. Δεν έχει κατατεθεί. Τι θα λέει αυτό το μεσοπρόθεσμο και θα αφορά φυσικά τη ζωή σου, τη ζωή όλων μας και ειδικά αυτών που επέγραψαν τις 100 δόσεις. Και τρέχουν να σώσουν Να σώσετε τι ρε παλουκάρια. Του να σωστώ Δεν σώνεσαι με τίποτα Και δεν σώνεσαι με τίποτα Διότι πάρα πολύ απλά Τα κατα, ποια όπλα να, Ανοίξανε τις μπουκαπόρτες Και μας έχουν όλους με την όπισθεν. Και έρχονται οι, οι τρόικες Και ο καθένας και αλωνίζει εδώ μέσα Λοιπόν Τι ακούτε τελικά μπορεί να πέφτουμε έξω Καμία αντίρρηση Κάποιος ο οποίος είναι του κόμματος ή γνωρίζει πέντε πράγματα παραπάνω. Ας μας ενημερώσει. Ας μας ενημερώσει να μάθουμε κι εμείς. Παρακαλώ. Καλώς το περί. Μακεδονία, είπα εγώ δεν είπα γεια σου Μακεδονία. Δυτική Μακεδονία. Γεια σου Δυτική Μακεδονία του Αλεξάνδρου η χώρα. Έλα φιλιά Κώστα, γεια, yeah, γεια yeah. Η Δυτική Μακεδονία και ξέρω ψωμί Και η Ανατολική Μακεδονία και όλος ο κόσμος μόρα. Η Μακεδονία γενικώς Γενικώς Μακεδονία yeah. Λοιπόν Αλλά ειδικά η Δυτική, λόγω συμπάθειας Τι να κάνουμε, έχουμε και συμπάθειες Τώρα σας ρωτάω, σε ρωτάω εσένα Και στη Δυτική Μακεδονία που ακούσα Τι να σώσεις σε παλουγάρι μου Για πες μου, μπορεί να κάνουμε λάθος Να είναι το σκεπτικό όλο λάθος Αυτό που λέμε. Α, μα πει ένα ενό κόμματο, α βγει δηλαδή να πει ένα νεοδημοκράτη, τι λες Ρε παπάρα να πούμε. Εμεί ονόμαστε με τι εκατό δόσει. Μιλάμε είναι με... μία από τι παγίδε. Επαναλαμβάνω και γίνουμε κουραστικό. Πια μαφία. Ποια μαφία. Η μαφία είχε, είχε Θεό και πίστευε. Τούτοι εδώ δεν έχουν, όχι Θεό να πιστέψουν. Τούτοι εδώ είναι. Βαλμέ... Δηλαδή δεν, δεν το χωράει το μυαλό σου από αυτά που, με αυτά που κάνουν. Τώρα. Μεγάλε, όπως αυτή τη στιγμή βγαίνουν κάποια, ε, κάποια μπουμπούκια της πολιτικής και διαπιστώνουν μετά από τρία χρόνια, τέσσερα, ότι θα πολυθούν οι μικρές ΔΕΣ και όλα αυτά, έτσι θα γίνει και μετά από δύο-τρία χρόνια, θα βγουν κάποιοι πολιτικάντιδες και θα πούνε πω πω τι πάθα μαν μη δόσεις αδερφέ μό, Άιτε, απαντήστε μα. Μπορεί το σκεπτικό μας να είναι λάθο. Είναι λίγο πιο ανεπτυγμένο στο αρθράκι. Όποιο θέλει, μπαίνει το διαβάζει στον τοίχο. Λοιπόν, είναι κανονικό αποκεφαλισμός Δεν είναι ούτε καν ενίκιο ζωή. Διότι για να πληρώνει το ενίκιο, πρέπει να τα Και το ερώτημα θα είναι κάποια στιγμή, α ε, τον ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι τελειωμένο, είναι ξεσκισμένο. Μιλάμε για το δημόσιο τομέα αυτή τη στιγμή. Θα τα έχει. Το ερώτημα είναι θα, και εσύ θα τα έχεις Σου απαντώ Δεν θα τα έχεις Παρακαλώ Παρακαλώ Συμβαίνουν τρελά πράγματα τι λέει ακροατή μου Τα οι 100 δόσεις είναι γύρω στα 82 δις Ναι πρόσεξε ε, Για το ένα δις Το οποίο δεν θα μας, τώρα μας απειλεί πάλι η Τρόικα Μας κιάζει για τη δόση αυτή τέλος πάντων ε, Τρέμουνε και κάνουνε κολοτούμπες Για τα 82 δις προσέξτε τώρα Τα 82 δις την κάνουνε πέρα την Τρόικα Τόσο άντριδες Ρε μιλάμε ότι... Ε, αυτό εδώ είναι ένα καινούριο κόλπο Σημειώστε την ημέρα που το λέμε 11-11 του Λοιπόν Του 2 Ότι τούτο εδώ Θα αρχίσει πολύ αίμα Έχω την εντύπωση Ότι περισσότερο Αυτό το κόλπο γίνεται για τους δημόσιους υπάλληλους Είπα κάποια στιγμή πριν χρόνια Ότι με κάποιο τρόπο Θα τους βάλουν στο, το κεφάλι στον Τορβά σω είναι ένα από του. Καταλαβαίνε τι είναι ο εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Ένα βάλω το πουπού είναι, Κώστα. Εσεί παρακάτω καταλαβαίνετε. Στου σακούλι, ρε, παιδί μου. Εντάξει, ίσω είναι ένα τρόπο να ξεκινήσουν να τους βάζουν το κεφάλι στον Τουρβά. Γιατί αυτό το... το κόλπο των 100 δόσεων τώρα δεν απευθύνεται ούτε στον ελεύθερο επαγγελματία, ούτε στον ιδιωτικό υπάλληλο. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Είναι, είναι τελειωμένη. Τι εκατό δόσεις να πάνε να υπογράψει τώρα ο άλλος που δεν έχει το; Δεν έχει ρε παιδί μου. Και όπως είπαμε προϋπόθεση είναι να μην κάνεις ούτε ένα ευρώ καινούριο χρέος. Είναι μεγάλο το κόλπο. Και ψηλιάζομαι με το άρρωστο μυαλό μου ότι περισσότερο αφορά τους δημόσιου υπάλληλους. Αυτούς κοιτάνε να, να πνίξουν αυτή τη στιγμή με το, με το κόλπο των εκατοδόσεων. Έτσι μου περνάει από το μυαλό Μην ξεχνάς ότι Δώσανε και τα λεφτά στους ένστολους Μην τα ξεχνάς αυτά Και ότι θα τους δώσουν και αναδρομικά Και θα τους φέρουν και τους μισθού στα επίπεδα Και όλε αυτές οι τρίχες Οι κατσαροκίτρινες Οπότε μεγάλε Κάποια στιγμή Κάποια στιγμή λέμε Ότι πρέπει να ακούσεις Όχι εμάς Εμείς είμαστε φωνήβω όντως Εν τη ρήμο. Πρέπει να ακούσεις τον αρχηγό σου Πρέπει να ακούσεις το κόμμα σου Πρέπει να ακούσεις τον συνδικαλιστή σου Τι λέει Τι λέει ο υπουργός σου αυτή τη στιγμή Διαρριγνύεις τα κολομέρια σου αυτή τη στιγμή Υποστηρίζοντας τον κάθε βρούτσι Τον κάθε στήλιο Δεν είναι η υπουργή σου αυτή Λοιπόν και του πρωθυπουργή Και τον Χρυσοχορήδη και τον Σαμαρά Και τον Βενιζέλο Πρέπει κάποια στιγμή, λοιπόν. Να ανοίξει να βγάλεις το βουλοκαίρι από τα αυτοί και να δεις τι λένε, να ακούσεις τι λένε. Άκου, δηλαδή ελληνικά γνωρίζεις, εσύ είσαι και απόγονος των αρχαίων Ελλήνων, και είσαι και να πούμε και πατριώτης, Εκτό από το IQ σου, να πούμε που είναι στα ύψη, είδες, κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να ακούσεις και τι λένε και να δεις και τι κάνουνε. Εντάξει, δεν βλέπεις τι κάνουνε, στην άλλη μερίδα του λαού που τον έχουν ξεσκίσει, τον έχουν πεθάνει, τον έχουν αυτοκτονίσει, τον έχουν σαπίσει, το έχουν πάρει τη ζωή. Σε σένα να δεις τι κάνουνε. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνεις ρε μεγάλε. Εκτός πια και αν δεν λειτουργεί τίποτε πάνω σου. Καμία αίσθηση. από τις γνωστές. Ξέρω αφή, όραση, ακοή, σκατίλα, μυρωδιά και όλα αυτά. Τι, τι άλλο να Πρέπει να του ακούσει κάποια στιγμή. Να δεις τι λένε. Πρέπει να δεις κάποια στιγμή. Τι κάνουνε. Μη μα άλλο. <Κι> και μετά τραβά και ψήφισέ τους. ούτε ή άλλως πατριώτης δημοκράτησης είσαι <Κι> Και στη χούντα πατριώτης δημοκράτησης σου. <Κι> και στο σοσιαλισμό πατριώτης δημοκράτησης σου. Λένε, <Κι> λένε. Και με τη δεξιά παράταξης πατριωτούλης δεξιούλης. <Κι> και με τον αριστερά που θα έρθει μεθαύριο πατριώτης δημοκράτησης. <Κι> Πάντα πατριώτης δημοκράτησης. Αλλά <Κι> άκου μια φορά τι λένε ρε μου! Μου. Βέβαια κυρία μου και κυρία μου Με αυτά και με αυτά Το δημοσιονομικό σου κενό Εμείς τα στα λέμε Εσύ πέταξε τα στον κοιάδα Στον κοιάδα πάνω στην Πτολεμαϊδα Είναι ο κοιάδας Μέσα στα φουγάρα εκεί Λοιπόν Η Τρόικα και η Ενωμένη σου Ευρώπη Το δημοσιονομικό κενό της Ελλάδας Το ανεβάζουν Από τη μη εφαρμογή των μνημονιακών υποχρεώσεων Πάνω από τα 2,5 δις Όπω λέγαμε προχθές, για το 215. Αν τα προαπαιτούμενα δεν κλείσουν μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, τότε οι, οι σύμμαχοί σου, οι Βρυξέλλες, θα αλλάξουν τους ευνοϊκούς όρους της οικονομικής υποστήριξης προς την Ελλάδα και θα μπει σε λειτουργία το Σύμφωνο Ξεσκίσματος. Θυμόσαστε που τα λέγαμε τότε, τι υπέγραφαν ότι αν πάει έτσι λάθος εκείνο αν δεν γίνει τ' άλλο θα γίνει το εξής θα γίνει το παραπέρα που να θυμηθείτε θα μου πεις λοιπόν είμαστε πολύ μακριά από αυτά που πρέπει να γίνουν είπε κοινοτικός αξιωματούχος λοιπόν οπότε βαστάτε ποδαράκια μου να μην σα κάνει κακάο ο κόλλος και αυτή τη στιγμή εκείνο που σας απασχολεί εσένα είναι να προλάβεις να υπογράψεις για τι δόσεις ξαναφωνάζουμε Κάποιος ιδικός του κόμματος της οικονομικής, ξέρω εγώ πως τη λένε, μήπως μπορεί να μας διαφωτίσει και να μας πει σκάστερε, κάνετε λάθος, οι 100 δόσεις είναι δώρο για το λαό, είναι υπέρ του λαού». Ας μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας το πει. Διότι μεγάλε... Εντάξει, γνωρίζω ότι τα προβλήματά σου. Παρακαλώ, ορίστε... Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα σωστό, σωστό, σωστό, σωστό Πάρα πολύ σωστή η σκέψη του φίλου Δεν ακούμε μου λέει κουβέντα Από το ΣΥΡΙΖΑ για τις 100 δόσεις Μεθαύριο θα γίνει κυβέρνηση Οι υπογραφές αυτών των Ελλήνων 4 εκατομμυρίων που ζητάνε αυτή τη στιγμή Ελλήνων Θα ισχύουν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Γιατί δεν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις 100 δόσεις Μεθαύριο θα είναι κυβέρνηση Τι θα γίνει τότε Ποιος θα σου μιλήσει ρε μεγάλε Τι, να, να, Θα σου πει ο ΣΥΡΙΖΑ Θα σου πει ακριβώς Το παλαιόν γνωστόν ρητό Την υπογραφή σου Και τον ταχτηριντή σου Να ξέρεις που το βάζεις Να σκέφτεσαι που το βάζεις Α, Πάρα πολύ απλά Αυτή θα είναι η απάντηση Αλλά μη σκιάζεσαι Γνωρίζω ότι πλέεις ε, Με το καράβι σου Σε ευτυχεσμένο πέλαγος Όμως ο Βενιζέλο θα σε βγάλει και σε άλλο ξέφωτο. Ο Βενιζέλο, ναι. Ο γνωστό Βενιζέλο, ναι. Ο ελληνικό λαό μα είπε αυτή η μορφή τη δημοκρατία. Οχ, τι μάρμαρο θα χρειαστεί για τα γάλματα. Θα έχει το ταχύτερο δυνατό και σίγουρα πριν αρχίσει η διαδικασία εκλογή Προέδρου την ολοκληρωμένη συμφωνία με του εταίρου. Μεγάλε, η συμφωνία με του εταίρου είναι το πρόβλημα. Το ότι εσύ θα γίνουμε εμεί κουραστικοί λαϊκιστέ. Το ότι εσύ δεν έχεις αυτή τη στιγμή να πάρει φαΐ για το σπίτι σου, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εταίροι του Βενιζέλου και τον οπαδών του Βενιζέλου. Γιατί με το Βενιζέλο είναι και οι οπαδοί που έχουν, κατάλαβες, τι, να κάνουν συμφωνία. Οι οπαδοί, οι πεχιώκ Μεγάλιους συμφωνία με σβιεξέλη. Και είναι Δημοκράτε φυσικά, διότι αυτά είναι αδερφάκια. Τόσα χρόνια ήταν αντίπαλοι. Τώρα είναι αδερφοποιητή Είναι του ιδίου αίματος Διότι η ξεφτύλα ένα αίμα έχει Και όταν γεννάει κάνει δίδυμα Στην Ελλάδα τα πανε δεξιά και σοσιαλισμό Λοιπόν αυτά είναι δίδυμα αυτά Κάποια στιγμή ε, τσακώνονταν για την περιουσία Και τώρα η περιοσία πάει αυτό και είναι αδερφοποιητή Αυτά λοιπόν Τον κακομύρη τώρα που κάθεται στο, στο καφενείο Και απολαμβάνει τη σύνταξη των 1500 ευρώ που τον έχωσε το παχιόκ σε πάω εγώ από το χέρι να τον δείξω τώρα Αμα θες έλα από εδώ Τον απασχολεί η συμφωνία που θα κάνει Του Πεσιάκ Βινγιάλους Με τις Βρυξέλλες, με τους εταίρους μεγάλε Δεν τον απασχολεί που περνάει από μπροστά Ο γείτονα του λοιπόν, Και δεν έχει όχι να πιει καφέ Να καπνίσει τσιγάρο Δεν έχει να, να, να πάρει φάρμακο Για να, του, να επιβιώσει Αυτό τον απασχολεί λοιπόν Του Πεσιάκ Που κάθεται αυτή τη στιγμή Σταυροπόδι και παίζει το κομπολόι από τα 45 συνταξιούχος Με. Ποια 45 ψέματα σας λέω Από τα 42 Με. Κατάλαβες μεγάλε Αυτή είναι η πραγματικότητα Και καθόμαστε και τσαμπουνάμε τώρα Και περιμένουμε σωτήρες Από ποτάμια, από τζίμερους Από κουρέλιδες, από λι λικούδι Μην ξεχνάμε το λικούδι Κατάλαβες, αυτή είναι η ιστορία Η πραγματικότητα Η, η πραγματικότητα είναι ο κομματάρχη του χωριό Και αυτή Άιντε ανέτρεψέ την αυτή την κατάσταση Διότι μεγάλε Μας απειλήσε ο Μπένι προχθές Θα θυμόσαστε ο Μπεμπέζενι Ο Βενιζέλος πως σας το πω Ότι αν θυμόσαστε που είπε Ότι το τότε το 20 με τον ελευθέριο Βενιζέλο Ο Λαός και τα λοιπά Και έγινε με κρασιαδική καταστροφή Και σφάξαν τους Έλληνες Άμα δεν μας ψηφίσετε θα, θα σας σφάξουν και εσάς Το θυμόσαστε Ε λοιπόν Οι καρικατούρες αντιγράφει μία την άλλη. Πρέπει να σκιαχτεί ο λαός. Έτσι λοιπόν, μετά το Βενιζέλο και το ελληνοφανές καρτούν αφού το ναζιστό υποκείμενο το οποίο λέγεται Γεωργιάδης λοιπόν πρόσεξε Τσίπρα στην εξουσία λέει σημαίνει μικρασιατική καταστροφή σε νέα έκδοση. Δεν, προσέξτε μεγάλε οι εισαγγελείς με το που θα κλάσει γάτα στο διπλανό ε, ε, οικόπεδο ό, α, όταν αφορά σαμαροβενιζέλους τρέχουνε. Τούτος εδώ... Δεν έχει καθιβρίσει, δεν έχει καταστιάξει, δεν έχει κάνει τα όργια για, τον, για αυτόν που αποκαλείται λαός και δεν τον κουνάει τίποτα. Δεν τον κουνάει τίποτα. Βέβαια, μεγάλε, να σου πω αυτή τη στιγμή αμέσως. Να σου πω τώρα, πρόσεξε. Θα σου πω, για να καταλάβεις με ποιους έχεις να κάνεις. Για να καταλάβεις με ποιους έχει να κάνεις. Λοιπόν... Ο Καρατζαφέρο Γεωργιάδη δες, κάποια στιγμή ήταν αγκαλιά όπως γνωρίζεις Και να τα βιβλία από το τέτοιο και να Ο Καρατζαφέρης όμως του είχε κάνει αγωγή του Γεωργιάδη για οφειλή 42.000 ευρώ Το ξέρεις αυτό Ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών Η City News ΑΕ που εδρεύει στην Καλυθέα ιδιοκτησίας Καρατζαφέρνη Κατά τους Γεωργιάδη και τα λιμάν που εδρεύει στην Αθήνα Γιατί λέει δεν μας έδω και τα λεπτά 42.000 ευρώ Τι έγινε από εκεί και πέρα Αλλά μεταξύ τους Τι 42.000 ευρώ να σου δώσει λέει Αυτά τα ωραία συμβαίνουν μεταξύ Των ε, Σωτήρων Πρόσεξε Το σύστημα ακόμη Τους μπουμπουκουβορίδιδες Τους χρειάζεται Κάποια στιγμή λοιπόν που δεν θα τους χρειάζεται θα δούμε καινούργια κόλπα, όπως αυτά που βλέπουμε σήμερα για τον Καρατζαφέρνη με τις offshore. Θα δούμε καινούργια κόλπα, ειδικά για τον Μπουμπούκο έχουμε να δούμε πολλά. Θα ενδιαφερθεί πολύς κόσμος. Άκουμε που σου λέγω. Hello. Κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου, μετά τις απειλές ότι άμα έρθει ο Τσίπρα στην εξουσία, θα μα φάξουν εδώ οι νεότουρκοι, άραγε ποιοι είναι οι νεότουρκοι στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι νεότουρκοι. Είναι η οπαδή του Μπουμπούκου, του Βορείδη, του Σαμαρά, του Βενιζέλου και των άλλων. Και του Κουρέλα, έτσι δεν είναι. Και του Καρατζαφέρνη. Του Αυτή λοιπόν. Όλοι οι άλλοι είναι για σφαγή. Αλλά όμως κυρία μου και κυρία μου, μην, μην ανησυχείς Μην ανησυχείς διότι χθε όπως σε είχα ενημερώσει, δεν τα αφήνω εγώ αυτά να πέσουν κάτω όπω καταλαβαίνει. Λοιπόν, συναντήθη ε, ο Γιάννη και η Παγώνα. Όχι, με συγχωρείτε. Ο Τσίπρας και η Γιάννα. Λοιπόν. Συναντήθηκαν και μάλιστα η Γιάννα έκανε, έκανε πρόσκληση στον Αλέξη να συμμετάσχει και αυτό στο συνέδριο του Ιδρύματος του Μακελάρη Κλίντον που εκπροσωπεί η Γιάννα στην Ελλάδα και θα γίνει όπως είπαμε πότε τον Ιούνιο πότε θα γίνει διότι πέρα από τους οικονομικούς, από και οικονομικούς καρχαρίες που θα φέρει στην Ελλάδα και φιλάνθρωπου, πολλούς φιλάνθρωπους που θα μας φέρει η Γιάννα για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκλήσεις του Νότου της Ευρώπης. Λοιπόν, πρέπει να είναι και αρχηγοί και άνθρωποι αριστεροί σαν τον Τζίπρα. Γι' αυτό τον προσκάλεσε. Αγαπημένε μου Ελληνόπουλε, σκέψου πάρα πολύ απλά. Αν το πρόβλημα του Κολίγου συσκεπτόταν οι κοτσαμπάσιδες για να το λύσουν... Θα ήταν σίγουρα λυμένο έτσι δεν είναι Εσύ τι λες Θα ήταν Λύθηκε ποτέ από τις συσκέψεις Των τον το πρόβλημα των κολλήγων Όχι Δεν λύθηκε Εδώ λοιπόν είναι το φάτε Πιείτε ωραδέρφια Στην πλάτη των ψηφοκουβαλητών Και των νεκρών Που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα Πόσος μας ενδιαφέρουν οι άλλοι yeah. Παλαγαλώ. Παλαγαλώ. Στα γη. Χά. Λε. Γη. Λε. Στα ναι, φίλε, τώρα μην με βάζει να πούμε τώρα. Εγώ ιστορία θα κάνω τώρα. Όποιο θέλει αυτά τα θυμάται, όποιο θέλει δεν τα θυμάται, όποιο θέλει τα γνωρίζει, όποιο θέλει τα ψάχνει. Είναι γνωστό το τι έκανε ο Κλίντον. Η Κλίντενα, όχι, δεν μιλάμε για, τη... για το πάρε μου μια πίπα για να μην σε παίρνω από πίσω, δεν μιλάμε για αυτά. Για το τσιγάρο μιλάω που έκανε ο Κλίντον. Μιλάμε για τη συστορία στην Ιουγκοσλαβία, για τη θέση του Αλαβάνου τότε που ήταν πρόεδρο του συνασπισμού, για τα όρια των Αμερικάνων και του Κλίντον. Τι να κάνουμε τώρα λάπορμα. <popAP favour> Τι να κάνουμε τώρα λάπορμα. Εξάλλου ο Αλαβάνος δεν μας είπε και βαλκανόβλαχος. Μας είπε. Μα αυτά δεν. Δηλαδή όποιος θέλει. <skop> στην Ελλάδα όπως βλέπεις εάν ήτανε ε... ε... ε... ε... Πρόσεξε. Θα σου πω ειλικρινά. Δηλαδή το πιστεύω απόλυτα. Αν οι ε... ε... ε... ε... ε... ε... ψηφοφόροι ήταν τα χρυσόψαρα θα άλλαζε η κατάσταση. Θα άλλαζε κατάσταση γιατί η μνήμη του Χρυσόψαρου διαρκεί περισσότερο από τη μνήμη του νεοέλληνα που διακρίνεται για το IQ του, για την πατριωτήλα του και για τι αξίε του πάνω απ' όλα. Για την αξιοπρέπεια, θα συζητάμε, αυτή την έχει κορώνα στο κεφάλι του. Οπότε λοιπόν, μην αρχίσουμε τώρα. Ναι, όποιο θέλει και βρίσκει, όποιο ξέρει, όποιο θέλει, θυμάται. Τι όργια. Αλλά το, το δυστύχημα είναι τώρα ότι αυτό ο Μακελάρη, ο Κλίντον, υπό την αιγίδα τη Γιάννα. Το ίδρυμά του θα έρθει στην Αθήνα με άλλου μεγαλοκαρχαρίε, σφακτήρια και τέτοια να κάνουν λέει για την κρίση, στο, για, για τι κοινωνικέ προκλήσει στον Νότο. Ποιοι τι δημιούργησαν τι προκλήσει στον Νότο. Yeah. Για μπέμασε, Ρε Κλίντον, και εσύ η κυρία Γιάννα μου, και κάλεσε τον Τσίπρα να πάει ο Τσίπρας, λέει, εκεί να μιλήσει. Και να συμμετέχει σε αυτό το συνέδριο. Ποιοι τι δημιούργησαν αυτέ τι προκλήσει. Τα οικονομικά κεφάλια που θα φέρει εκεί μέσα, δεν τι δημιούργησαν. Yeah. Οι ηγέτε που θα φέρει να μιλήσουν δεν είναι τα πιόνια. Που, που, που, που κάνουν το σύστημα αυτό να λειτουργήσει τι μας λες τώρα δηλαδή λόγια να αγαπιόμαστε Εδώ μιλάμε τώρα να πούμε έχουμε Γιούνκερ το θεό να πούμε τον Γιούνκερ λοιπόν αποκάλυψαν οι δημοσιογράφοι ότι επί, επί των ημερών του ο Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου πρόσεξε γινότανε της ε, ρεπούση του Κάγκελου ε, Υπερκέρδη, ανεφόρον, οι μεγαλύτερε πολυεθνικέ του κόσμου το είχαν κάνει. Το Λουξεμβούργο, καταλαβαίνει τι, Επιμερών, Γιούνκερ και του είπε ο δημοσιογράφο: πες μας Ρε Γιούνκερ, Θα μιλήσω όποτε θέλω. Εγώ μιλάμε τώρα. Προσέξτε, τσαμπουκά έβγαλε ένα τσαμπουκά. Αυτό είναι κολλητό του Τσίπρα. Αυτό έτσι, Μεγάλε Σεριζέ, μου παρεξηγήσου όσο θέλει. Θυμάσαι, τι, το ξέχασε και αυτό. Τι αγώνα έκανε ο Τσίπρα για να γίνει πρόεδρο. Ο Γιούνκερ, Και αυτό το ξέχασε. Ψέματα λέμε και εδώ. Συνομοσιολόγοι είμαστε και εδώ. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν ο Γιούγκερ είδε τη τσαμπουκά έβγαλε. Προχτέ να πούμε είπε ότι εγώ του πρωθυπουργού και του θεσμού τα γράφω κανονικά. Λοιπόν, ο Γιούγκερ. Ο, ο οποίο δεν βλέπει την ώρα να πιει καμιά ανταμιτζάνα κοκκινέλι να συνέρθει. Λοιπόν. Και τώρα λέει ναι, θα μιλήσω όποτε θέλω εγώ. Κατάλαβε. Αυτή είναι. Κυρία μου και κυρία μου, η ανθρωπότητα έχει αλλάξει άρδυνη. Ε, νομίζω ότι όλοι διαβάζουμε και λέμε και μιλάμε για, την, για τον εκφυλισμό της ρωμαϊκής εποχής και τα λιμπάν και τα λιμπάν νομίζω δεν έχει καμία σχέση νομίζω ότι εκείνη ήταν άγγιλοι μπροστά σε τούτο που συμβαίνει μπροστά σε το που συμβαίνει παγκόσμια όχι μόνο στην Ελλάδα στην Ελλάδα είναι χειρότερα τα πράγματα διότι είναι ξαμολυμένοι όλοι αλλού τους κρατάνε και από το λουρί λίγο, από το λαιμό Δηλαδή όταν βλέπεις ας πούμε Να φτιάχνουν reality Τον καταπίνει λέει τον άλλον το φίδι Το ανακόντα και το κάνουν reality Βάζουνε γυναίκες γυμνές Τα τέσσερα ε, ε, ε, γκαστρωμένες Να γεννάνε on camera Λοιπόν ε, καταλα... ε, Αυτά λέει είναι, είναι reality Σιγά σιγά ως ονούποδη, δηλαδή Θα έρθουν και στην Ελλάδα μην νομίζετε Λοιπόν Αλλά τα βλέπουν γιατί τώρα οι τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης Είναι και με δορυφόρους Είναι και τα λοιπά Και τα Ιντερνέδια Και τα τα βλέπουν όλοι Το ανθρώπινο μυαλό τελικά Νομίζω δεν έχει παρακάτω Δεν έχει παρακάτω Δηλαδή όχι ότι έχει πιάσει πάτο το βαρέλι Αλλά Τώρα τι να σου πω Δεν είμαι και εγώ γρήγορα να πούμε Πρέπει να φωνάξω το Γρύβα Να μας κάνει καμιά ανάλυση Γιατί έφτασε εκεί που έφτασε η κατάσταση Και είναι διαγραμμένα όλα. Οπότε λοιπόν, από λαού που τους έχουν και ένα χαλινάρι, σε λαούς μάλλον που τους έχουν ένα χαλινάρι, συμβαίνουν αυτά. Στον ελληνικό λαό που όχι απλώς δεν είχαν χαλινάρι, ήταν μπάτε σκύλια, λέστε και αλαιστικά μη τουλαχιστον τουλάχιστον 30-40 χρόνια τώρα, για να μην πούμε 70, τι περιμένεις να αλλάξει δηλαδή. Τι ακριβώς περιμένεις να γίνει. Πέ, Πέσ' πέσματο, πέσματο, πέσματο, μας το και εμάς να πούμε για να μην τσαμπουνάμε. Πες τώρα μπουλάκι ela έλα! A whole lot of roses A whole lot of roses A whole lot ela νομίζω ναι. ναι αχα ναι ναι σωστά έλα έλα, έλα κακούργια, να κακούργειρα μου θέλουν. έλα έλα γεια ρε συ να πούμε είσαι πολύ κακούργια να πούμε κακή αδερφέ μου να πούμε give... λοιπόν α, τι σου λέγα γι' αυτό μην ανησυχείς. να για παράδειγμα ας πούμε όλα πάνε καλά 13 σπίτια του χαμόγελου του παιδιού κινδυνεύουν να κλείσουν και 330 παιδιά που φιλοξενούνται είναι άγνωστο τι θα γίνουν διότι με τον καινούριο νόμο προσέξτε παρακαλώ προσέξτε για την ίδρυση και λειτουργία φορέων παιδικής προστασίας ο σύλλογος δεν θα πληρεί τις προϋποθέσεις αν και φυσικά επί 20 χρόνια τώρα το χαμόγελο του παιδιού έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα Αυτόν Του παιδιού Και νομίζω και παλιότερα Σας είχα πει τη θέση μου Ότι νο... νομίζω Ότι είναι ο πιο... το πιο καθαρό Στην Ελλάδα Κόλπο για τα παιδιά Παρακαλώ Μπράβο σωστά, σωστά, σωστά. Σιγά μου λέει ε, μην αφήσουν το χαμόγελο του παιδιού, μου λέει ένα φίλο. Τώρα που θα έρθουν οι φιλάνθρωποι του Γκλίντον και τη Γιάννα να οικονομήσουν. Το χαμόγελο του παιδιού, λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία όλα αυτά τα χρόνια είναι προσωπική μου γνώμη γιατί γνωρίζω και πέντε πράγματα από μέσα τέλο πάντων. <coughs> γνώριζα μα γνώριζα παλιότερα. Είναι η πιο καθαρή ιστορία που υπήρξε και υπάρχει στην Ελλάδα για το θέμα παιδί και για αυτά που προσφέρει. Οπότε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, τώρα. Για τα 13 σπίτια που λειτουργεί ο Σύλλογο του Χαμόγελο του Παιδιού, παρέχοντας φυσικά φροντίδα και όλα αυτά, λοιπόν, μα είπε ο, έδωσε ο Κώστας Ρηγιανόπουλο, ο η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εργασία σχετικά με τι προποθέσει για την ίδρυση και λειτουργία φορέων παιδική προστασία είναι τα φόπλακα. Τέλο. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, μέσα σα κουράζω. Γεγονό πάντω είναι ότι δεν κάνουν τίποτα για να. Προστατεύσουν τέτοιε ιστορίε, αλλά φυσικά και κάνουν για να τι κλείσουν γιατί, όπω είπαμε, από, από το χαμο... αν ήταν το χαμόγελο του παιδιού, άλλο, α πούμε, άλλη ιστορία, αυτή θα είχαν τον άμπακο. Κι... Κατάλαβε, έρχονται οι φιλάνθρωποι του Κλίντον, ξέρει, αυτοί που μαζεύουν τρόφιμα και τα στέλνουν στην Αφρική και νερά και τέτοια, οπότε θα τα αναλάβουν αυτοί όλα. 32 χρονών λοιπόν αυτοπερπολήθηκε στοιχείο γιατί ρε, κοπέλα μου γιατί τα οικονομικά προβλήματα την οδήγησαν σε απόγνωση και περιέλωσε το, βεζ... το κορμί της με βενζίνη προκαλώντας τον εαυτό της πολύ σοβαρά εγκάβματα Υπέκυψε βέβαια πριν προλάβουν να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Αθήνας και ο σύζυγος σοκαρισμένος με κουβέρτες προσπάθησε όμως η άτυχη κοπέλα ψήθηκε από έρωτα μάλλον, όπως θα μας έλεγε ο Μπουμπούκος και ο Βορύδης. Τώρα, προσέξτε, Όπω λέγαμε, η μίζα που ψάχνουν για τα σούπερ πούμα του Γραντζαφέρνη, κάτι ψηλά είναι μωρέ, γύρω στα 2 εκατομμύρια, 1,6 δύο εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τίποτα δηλαδή, μην φανταστείτε δηλαδή. Αλλά είπαμε εδώ και για μία δεκάρα θα το σε βγάλουνε κύριε μου και μου. Ας, ε, λίγο δηλαδή για να δούμε ότι ο κόσμος πάει μπροστά Λοιπόν η Ινδία που έχει εθνικό σπορτι γιόγκα Έφτιαξε υπουργό γιόγκας Ναι όπως το ακούτε Μην πάει χαμένο Έχει υπουργό για τη γιόγκα Πως θα το προωθήσουν ναι. Είναι μεταξύ άλλων λέει είναι επιφορτισμένος και για την Αγιουρβέδα Τι είναι η Αγιουρβέδα ρε πούσι μου Λοιπόν στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που δεν έχουμε γιόγκα Τι υπουργό θα μπορούσαμε να έχουμε έξτρα Να είχαμε υπουργό Μασαμπούκας Τι υπουργό, ας πούμε, για να Τέλος πάντων τι, κά, Κάποιον υπουργό έπρεπε να έχουμε Εσύ τι λέτε δηλαδή Να μην έχουμε έναν υπουργό όπως έχουν γιόγκα Οι Ινδι Παρακαλώ Εσύ έσκας απ' τη ζήλια σου τώρα no Πε μα πε Και υπουργό πρέπει να έχει Όπως έχουν οι άλλοι γιόγκα Αλλά είσαι πίσω Είσαι πίσω ρε Είσαι πίσω Είσαι πίσω λέω Είσαι πολύ πίσω Μιλάμε αγόρι μου Σου κάνουμε υπουργό μας σαν μπούκας που τι έχουμε... Α, α, έχουμε... ιό; τι, τι... έχουμε... Ανακάλυψαν λέει ένα ιό... Α, Τρελαίνομαι... Γι' αυτά τρελαίνομαι σου λέω... Λοιπόν... Προσέξτε... Σας μιλάω ειλικρινά... Αμερικάνοι υποστήμονες... Υποστηρίζουν... Ότι ανακάλυψαν τον ιό... Που ζημιώνει τα εγκεφαλικά κύτταρα... Και μας κάνει χαζούς... Λοιπόν... Αμερικάνοι επιστήμονες... Προσβάλει τα κύτταρα... Σύμφωνα με Αμερικάνους επιστήμονες και γινόμασταν γδούνια Μπιτ gaga Όχι λέει την γκάγκα, γινόμασταν Χαζί. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα. Πρόσεξε. Παρακαλώ. Έλα, καλό το παιδί. Υπουργό Μίζα, μασαμπούκα. Ναι. Σωστό, σωστό. Έλα. Έγινε, γεια. Σωστό, μίζας και μασαμπούκα. πως λέμε. Ε, Υπουργείο Υγεία και Περιβάλλοντο, και πήγαμε Υπουργό Μίζα και μασαμπούκα. Λοιπόν, ο ιό λοιπόν, πώς, Αυτό τον ιό τώρα δεν του έχουν δώσει ακόμα όνομα, απλά τον ανακάλυψαν. Αυτό που μα κάνει χαζού, ρε παιδί μου, μα κάνει γκάγκα, μπιτ, δηλαδή. Να το ονομάσουμε πώ, δηλαδή, λες, τώρα, στην Ελλάδα για παράδειγμα, ρε παιδί μου, να τον ονομάσουμε, να το δώσουμε ένα όνομα ιό πλειοψηφία. Έλα, έλα, έλα, έλα, όχι δηλαδή ότι καταλαβαίνει, Αμεσυλίδεις, δηλαδή, μεσυλίδεις Το ονομάσουμε ιό Ψιφοκουβαλιτών <ΣΣΣΣ> Πώς θα το ονομάσουμε Πάντω οι Αμερικάνοι τον ανακάλυψαν Είναι λέει χρώμα πρασινού Και μοιάζει σαν ήλιο, Κάπως έτσι Και γίνει και λίγο γαλάζι και ανάμεσα έχει και ένα Πυρσό, κάπως έτσι είναι <ΣΣΣ> Το κύτταρο, το σχήμα του κυτάρου Κυρία μου και κύριέ μου Και αγαπημένα μου Ελληνόπουλο <ΣΣΣΣ> μπορείστε... Που είσαι Είσαι καλά! Δεν σ' ακούω! Α, τι Τις γενικές γραμμές κράτα! Υιός χάπατος. Ε, ναι, ναι, Υιός έγινε. θα πηγούσετε την καλύτερη. Έχινε Και δεν το... Αυτά που λε μεγάλε με τον ιό Πάντως ε, Μεγάλε Το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας Θα γίνει 5 Δεκεμβρίου Στην Αθήνα <μιλίδι> Απαπα αποφάσισε Η ελληνική κυβέρνηση Και κάλεσε την Τουρκία Στην Αθήνα για να λυθεί το θέμα Της αόρας της Κύπρου <μιλίδι> <μιλίδι> Θα επιμείνουμε και θα σας πούμε ότι, ξέρεις τώρα, ντενεκέδες ξεγάνωτι δεν τα βάζουνε με μια εξωτερική πολιτική, η οποία δεν έχει αλλάξει εδώ και χίλια χρόνια, έτσι. Ε, καταλαβαίνει, δεν ξέρω αν μεσηλίβεις τι σου λέω, πατριώτη, ο πατριώτη, μεσηλίβεις. Yeah. Παρακαλώ. Έλα. Δεν ευρυχήθη ο ποντικός αγαπητέ μου Ευρυχήθη ο τίποτας Ο τίποτας Ούτε ο ντεναικές ο ξεχάνατος Γιατί άμα τον βαρέσεις τον ντεναικέ τον ξεχάνατο Μπορεί να κάνει ήχο Αυτοί δεν κάνουν ήχο Απλά μου γκρίζουν Οπότε αυτό δεν είναι φρεχιδμός Έτσι λοιπόν που λέει Σπήγε ο Ράμας Μπροστά στον Πρωθυπουργό της Σερβίας Και κάτι του είπε για το Κόσομο Τον φιλοξενούσε στη Σερβία Και παραλίγο να τον πλακώσει Στις Φάπες ο Ρούκι Ο Βούτσι Δεν επιτρέπωσε κανένα να το είπε Μέσα στο Βιλιγράδι να προσβάλει τους Σέρβους Το άκουσες ποτέ α... Ζούμε πέντε χρόνια Πρόσεξε μεγάλε Παρακαλώ Ναι ναι ναι ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Συνάδει με την προηγούμενη είδηση που είπε και ο φίλος λοιπόν πρόσεξε Πέντε έξι χρόνια Μας ξεφτελίζουν Μέσα, έξω Λένε, έρχονται Χέζουνε Μας κάνουνε ένας Ένας, ούτε για τα μάτια Του κόσμου, ακόμα και σε Ιστορίες όπως η δίκη που έγινε Με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς Δεν έστειλαν ε, Δικηγόρους για να μην δυσαρεστηθούν οι Γερμανοί Όπως του είπε λοιπόν ο Βούτσιτς Μεγάλε μες στο Βελιγράδι Δεν επιτρέπω κακιά στις μαλακίες Για Κόσοβα και τέτοια Έγινε δηλαδή σου λέω θα πλακουνότανε Δεν υπήρχε θέμα κανένα <Κι> Δεν υπήρχε κανένα θέμα <Κι> Αυτά η διπλωματία μεγάλε Η διπλωματία είναι καλή Μέχρι ενός ορισμένου σημείου Από ένα σημείο και πέρα Λοιπόν η διπλωματία είναι για. τη χρησιμοποιούν μόνο οι προδότες Οι χέστιδε, οι προδότες Για να χαρεί και μάνα τους έτσι, μην το συζητάμε. Λοιπόν, τι, τι δηλαδή, έρχεται μέσα στο σπίτι σου άλλο, σε ξεσχίζει, τα παίρνει όλα και σκύβει κιόλα. Αυτά πρέπει να κάνει ο Βούτσιτ Πολύ καλά λοιπόν του το ράμα. Πήγα πολύ μαγκιά τώρα ο ράμα στο Βούτσιτς, μέσα στη... στο Βιλιγράδι. Σύμφωνα λοιπόν με του Σκοπιανούς Δημοκράτες, του ε, Δημοκράτες λέει διπλωμάτες, το όνομα των Σκοπίων, γιατί ε, πήγαν να ζητήσουν το όνομα, ο Καμένος το έβγαλε αυτό, ο Πάνος. πήγαν και είπανε φέρε μα εδώ τι είπατε να πούμε, είπαν στο Βενιζέλο και ο αρχηγός κόμματος είναι ο Καμένος. Έτσι. Όχι του λέει, αυτά είναι απόρριτα, δεν στα λέω λέει. Ακούω τώρα πρόσεξε μεγάλε που ζεις. Ο άνθρωπος που είχε τα απόλυτα σχέδια της Ελλάδα, αμυντικής, της, αμυντική, της, της Ελλάδα στο σπίτι του, Είπε στον άλλον τα ονόματα για τα Σκόπια δεν στα δίνω λέει γιατί οι συζητήσει είναι απόρριτες Δεν κάνουμε μεγάλη τώρα Λοιπόν πάντως σύμφωνα με σκοπιανούς διπλωμάτες θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία και θα τον δώσει η Γερμανία Έλα καλά μωρέ εντάξει να μην ποιος το δώσει Είπαμε για τους στρατητικούς θα πάρουν τα αναδρομικά και όλα αυτά όλα καλά όλα ανθυρά Λοιπόν το 60% λέει έγινε έρευνα Κλέβουν ρεύμα. Καλά κάνουν ρε μεγάλε. Καλά κάνουν. Χρόνια και χρόνια οι ΔΕΗ και όλο το, αυτό το ελληνικό κράτος τους κλέβει, τους ξεσκίζει, τους, τους ρημάζει την ψυχή. Λοιπόν, τι θες να κάνει δηλαδή αυτή τη στιγμή ο άλλος. Έχει 5 ευρώ να μην πάρει φαΐ για το παιδί, το πάντα δώσει το χαρδουβέλερ. Το χαρδουβέλερ, ρε, έφτασε ο χαρδουβέλερ να μα κυβερνάει ο Παρασκευή μου, Βιβί μου καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, να είσαι καλά Τι να θυμηθεί ο Βενιζέλος και ο Μπουμπούκος και εσύ Ότι η μικρασεντική κατορφή είχε ως επίλογο ένα γουδί α, Ναι, ναι, ναι, α, ναι α, Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα αυτό Βιβί Παρακαλώ Thank you, but I wanna know for sure. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει ποιον, εμάς. You, Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα να τα βοηθήσει. Α, ah, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Yeah, yeah, yeah. Ο Βενιζέλος ήταν ο πρώτο. <laughs> να σε καλά, να σε καλά. Yeah. Τι να πούμε αδερφέ, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να πούμε. Ακόμα και στα Σκόπια, εντάξει, ακόμα και οι Σκοπιανοί, τόσο υποτακτικοί σαν του δικούς μας εδώ δεν είναι. Εντάξει, η Φερέφωνα είναι, η δημόσιοι πάλι της Ευρώπης είναι. Λοιπόν, καμία αντίρρηση, φτιάχνουν τα κόλπατες που φτιάχνουν εκεί πέρα, αλλά σαν του δικούς μας δεν είναι. Αλήθεια δηλαδή, η δική μας είναι πολλά, πολλούς αιώνες μπροστά. Τέλος πάντων, μη έχοντα κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, θα σα αφιερώσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, ελάτε να τα ακούσουμε παρέα και να γυρίσουμε να κλείσουμε.. Απόψε είναι ποιά για μας η νύχτα η τελευταία Απόψε είναι ως το πρωί. Κι έκανε μου παρέα Απόψε φύλα με Κι αγκαλιάσαι με Αμωριοφεύγω Λυσμόνησέ με Τα αμάτια μου κι οπου με βγάλει. Άκρη, θα φύγω και θα με ζητά. Θα κορέσουμε μάτυρε. Απόψε φυλάμε κι αγκαλιάσαι με. Αβρίω φεύγω, Του χωρισμού μα, Συμεράξει μερικοί, η, η αγάπη μας, απόψε Αύριο φεύγει, Λυσμόνισε. Απόψε, φίξε με. Να με Ωραίος τόσο ο Μανώλης Σιώτης όσο και ο Άρης Σαν στο απόψε φύλαμε Κυρίες μου και κύριοι, τέλος για σήμερα. Ο καναλάρχης δεν θα κάνει εκπομπή λόγω ανειλημένων υποχρεώσεων. Μείνετε συντονισμένοι, θα βάλουμε τραγούδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για τις παρατηρήσεις σας. Να είσαστε όλοι καλά πάντοτε. Γεια και χαρά σας. Fim στέ